Κεφάλαιον β στίχη ένας έως 11 Συνιστά αγάπην προς τον μετανοήσαντα. 1. Απεφάσισα δε τούτο και δια τον εαυτόν μου. Ήβρα δηλαδή καλύτερον και δια τον εαυτόν μου. Να μην έλθω πάλιν εσά αναγκασμένος κι εγώ να σας λυπώ με τους ελέγχους μου, αλλά κι εσείς να με λυπείτε με τα που θα βλέπω μεταξύ σας. 2 ορισμένος δε ή εγώ ή εσεί θα δοκιμάζαμεν λύπη. Διότι εάν εγώ με του ελέγχου μου προκαλώ λύπη μετανίαση, εσά, ποιο άλλο με φρένει παρά που δέχεται του ελέγχου μου και λυπείται από εμέ; Έτσι, εάν εγώ δεν λυπούμε, θα λυπήσετε όμω εσεί. 3. Και σα έγραψα ακριβώ τούτο ει προηγουμένη μου επιστολή για να διορθώσετε εντωμεταξύ τα ώστε αν έλθω εις Κόρινθον να τα έβρω όλα εν και να μην δοκιμάσω λύπη εξαιτία εκείνων από τους οποίους έπρεπε να χαίρω. Άλλωστε η λύπη μου θα ηλείπει και σας, διότι έχω διόλου σα πεποίθηση ότι η χαρά μου είναι χαρά όλων σας. 4. Μην νομισετε δε ότι δια τους ελέγχους που σας έγραψα στην επιστολή μου εκείνη εγώ δεν δοκίμασα τίποτε. Διότι σας έγραψα από πολλήν θλίψη και στενοχωρίαν της καρδίας, με δάκρυα πολλά, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη την οποία υπερβολικά έχω προς σας. 5. Εάν δε κάποιος με τις σομβαράν του έγινε πρόξενος λύπης, αυτός δεν έχει λυπήσει μόνον εμέ, αλλά εις κάποιων βαθμών ελείπησεν όλους σας, για να μην σα επιβαρύνω με την κατηγορία ότι εμείνατε αδιάφοροι στην παρεκτροπή του». 6. Είναι αρκετή στον Τιούτον η επίπληξης αυτή που του έγινε από τους περισσοτέρους. 7. Ωστε τώρα χρειάζεται η αντίθετος προς την επίπληξη συμπεριφορά. Πρέπει μάλλον σείς να του δώσετε τώρα χάριν και συγνώμη και να τον παρηγορήσετε. Μήπω ένεκα της υπερβολικής λύπης απελπιστεί ούτος και τον καταποιεί ο διάβολο. 8. Δι αυτό σας παρακαλώ να δείξετε δημοσία αυτών Αυτόν αγάπην πραγματικήν και βεβαίαν. 9. Διότι δι' αυτό και σας έγραψε στην προηγουμένη μου επιστολήν, για να γνωρίσω τη δοκιμασμένη πρόοδόν σα εάν εις όλα έχετε υπακοήν. Και την εδείξατε όταν απεκόψατε τον παρεκτραπέντα, όπως και τώρα θα την δείξετε δεχόμενη πάλιν αυτών. 10. Εις όποιον δε παρέχεται χάριν και συγγνώμηνης κάτι, δίδω και εγώ χάριν, διότι και εγώ, αν έχω χαρίσει κάτι, εις όποιον το έχω χαρίσει, δι' το έχαρισε από τα βλέμματα του Χριστού που τον αισθάνομαι να με παρακολουθεί. 11. Δηλαδή προς πνευματικὴν ωφέλειαν και προς δόξαν του Χριστού έκαμα την χάριν αυτήν, δι' να μην με απάτην από το σατανάν. Λέγω δε με απάτην του σατανά, διότι γνωρίζομαιν τα σδολία σε επινοήσεις του.